Στίχος 12. Η υπομονή θα ταμιφθεί. 12. Πανευτυχή είναι ο άνθρωπος που βαστάζει με υπομονή και τη αντιδοκιμασία των θλίψεων. Και είναι πανευτυχής, διότι όταν δια γίνει σταθερός και δοκιμασμένος και γυμνασμένος, θα λάβει τον λαμπρόν και ένδοξον στέφανον της αιωνίου ζωής, τον οποίον υπεσχέθει ο κύριο εις εκείνους που τον αγαπούν.